Δεν είναι η μαγική λύση για όλα τα προβλήματα τη δημόσια ρήξη. Όμω στον τομέα τη υγεία υπάρχουν πραγματικέ ανάγκε προτί στο ενισχυρετικό προσωπικό, οι οποίε πρέπει να καλυφθούν κατά προτεραιότητα. Και αυτό είχαμε κάνει και εμεί ω προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό είχα κάνει εγώ, ω Υπουργό Γενική μεταρθενση, που παρέδωσα στην ίν κυβέρνηση ένα προγραμματισμό προσλήψων για το 2015 2016 που είχε ω πρώτη προτεραιότητα. Τι προσλήψει νοσηλευτών για να καλυφθεί ο χώρο τη δημόσια υγεία. Δυστυχώ οι προσλήψει κατευθύνθηκαν σε άλλε κατευθύνσει, στην ΕΡΤ, και για την ικανοποίηση άλλων κομματικών, για την εξαργύρωση άλλων κομματικών γραμματίων, με αποτέλεσμα να μείνει ο χώρο τη της υγεία ακάλυπτο. Και το, το τελευταίο το οποίο θέλω να πω για το ζήτημα της υγεία είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και αυτή η συνεργασία δεν πρέπει να τυπωβόμαστε. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα δαπανούμε, και θέλουμε να το συγκρατήσετε αυτό, το υψη... έχουμε μία πρωτιά στην, στην, στην Ελλάδα, δεν είμαστε τελευταίοι παντού, είμαστε πρώτοι στις δαπάνες υγείας που γίνονται από την τσέπη μας. Πόσα λεφτά ξοδεύουμε για την υγεία, είτε μιλάμε για φάρμακο, είτε, είτε μιλάμε για, ε, για υπηρεσίες, για υπηρεσίες ε, υγείας. Και αυτό πρέπει να, πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να εμπλακεί περισσότερο η ιδιωτική ασφάλιση, πρέπει να δημιουργούνται οικονομίες κλίμακος, πρέπει να υπάρχει περισσότερη και καλύτερη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και να μπορεί το δημόσιο να αγοράζει υπηρεσίες από εκεί που είναι φθηνότερες και καλύτερες.